Παίζοντας έγραψα αυτά τα κείμενα, παίζοντας τα ηχογράφησα, παίζοντας τους προσέθεσαι αγαπημένη μουσική. Με παιχνιδιάρικη διάθεση και εσείς να τα ακούσετε. Έβγαλε τα γαλιά του, τα ακούμπησε στο γραφείο του και ικανοποιημένος από την ολοκλήρωση του πρώτου κεφαλαίου του βιβλίου του, αποφάσισε να χαρίσει τον εαυτό του λίγες στιγμές χαλάρωσης. Παραμέρισε τον κλειστό που έφερε τον τίτλο Ρολίτα και ανέσυρε από το τελευταίο συρτάρι του γραφείου του το πλαίσιο με το φελό και τις καρφιτσομένες πεταλούδες πάνω. Του. Ο συγγραφέας Βλαδίμιλος Ναμπόκοβουλ κάθε βράδυ αντάμει τον εαυτό του με την κατάταξη των πεταλούδων που είχε συλλέξει ή του είχαν στείλει φίλοι που γνώριζαν το πάθος που έτρεφε για τα στην ιδέα ότι η ανθρώπινη ψυχή, τον του ως συγγραφέα, στην γλώσσα, το ίδιο όνομα που Ξαναφώρησε τα γυαλιά του, έπιασε με προσοχή μια μικρή καλονή, μεριδίζοντα φτερά και έστρεψε πάνω της το μεχθυντικό φακό του. Η ροπαλόμορφη η αντένα της ήταν επαρκές κριτήριο για αντικατατάξεις που λιωματίναε. Όμως και αυτή, παρά το ότι έμοιαζε μόλις τις άλλες, με μια δεύτερη ματιά αποκάλυπτε όλα τα είδη των διαφορών που μπορεί να διακρίνει κανείς στην ταξινομική μονάδα στην οποία ανήκε. Σ' είχαν στο πιτσιλιές είχαν στ Σάλεστα τα μαστικά εξορτίματα φανέργαν μια φυτόφάγο και σε άλλε μια εντομοφάγω διατροφή. Σάλε τα φτερά στον γύρευμα στο τέλειωμά του άλλε χειμάτισαν κομψέ τοξίε γονεί. Καθώ την κοίταζε, υποκτεβόταν πόσε άλλε οι μπορούσε να κρύβει το μικρό έντομο και μαγευόταν στη σκέψη ότι στα κροτά φτάνει κάτι μοναδικό που δεν έχει υπάρξει ποτέ στο παρελθόν ούτε πρόκειται να υπάρξει το μέλλον. Αν και ένα ασχοληθούσε με την συστηματική δεν ήταν λότερα αραστεχνική. Μια και έχει ήδη εργαστεί ω έφορε του μελεπικωτέρων του Μουσίου Φυσική Ιστορία εντυπωσιαζόταν πάντα από την ικανότητα του ανθρώπιου μυαλού να γεννά μέρου χαρακτηριστικών προκειμένου να κατατάξει ένα δείγμα όπως αυτά που καθούσε στα χέρια του στη μια ή την άλλη εξονομική ομάδα. Δεν μπόρεσε να αποφύγει τη σκέψη, μήπως αυτή η ανεξάντη ποικιλία ομορφών λειτουργείών προτίκων συμπεριφορά που πολλο κάθε συστηματικό αντιπροσώπε μια ανεφνοήματο πατάει οργανική άθαλά θυμήθηκε κάτι που είχε διαβάσει πρόσφατα. Αν σε έναν οργανισμό που αναπαράγεται αμφιγωνικά υπάρχουν χίλια διαφορετικά γονίδια, μια καταφανής υποεκτήμηση, δεδομένου ότι η ταπεινή ισχυρή έχει ακόμη, έχει και κάθε γονίδιο έχει 10 ηλόμορφα, ο αριθμός των διαφορετικών συνδυασμών γονιδίων στους είναι 10 στη χιλιοστή, όταν ο αριθμός των υποτομικών σωματιδίων του 78η.